getting better or do you feel the same will it make it easier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 Και μιας φίλη χώρα όπω είναι η Γερμανία. Us, uh, clear talk. Angela Merkel and German people are great friends of Greece. They have given us the last Φουχτελ, είναις πάρα πολύ συμπαθής Πάρα πολύ συμπαθής, Φουχτελ, πάρα πολύ συμπαθής. hat mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit για μένα δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε ξέρω όχι, να μάθετε. Να Να μάθετε. λέω λοιπόν εδώ ότι αυτά είναι πίτρε. Πίπερώτε! Απολύτως, Απολύτως. Έχω να στυφθεί, από μέσα. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί και αν εντάξει από τα ρούχα σας έφυγα στο παρακάτω. Εγώ, εγώ περιμένω μια απάντηση. <συσπάει> <Ενίκοντας, συσπάει> αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Σα απαντώ, αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά για την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 To live give... ξένη κατοχή, Ξένοι κατοχοί. Ξένοι κατοχοί. ξένη κατοχή Ξένοι κατοχοί. Είναι, είναι στρατιώτης, ξένη Για να με γραμβάτα πρόεδρο. και κοστούμι. Καλησπέρα, πλατεία Radio. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις ελεύθερες πλατείες. Όλης της Ελλάδας, όλης της Ευρώπης, όλου του κόσμου. Είχαμε να εκπέψουμε μήνες. Ε, όχι το πλατεία Radio που εδώ και μια βδομάδα κανονικά. Αλλά συγκεκριμένα η εκπομπή Παξ Γερμάνικα έχει 3-4 νομίζω, μήνε. Αυτού του τρει-τέσσερι μήνε υπήρξαν πολλέ φορέ που ήθελα να. θα ήθελα να υπήρχε η εκπομπή Παξ Γερμάνικα, θα ήθελα να μπορώ να μιλήσω. Συνέβησαν πάρα πολλά αυτού του μήνε. Αναλάβαμε την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εκεί θα μείνουμε σήμερα, στην Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν δούριο ύπος το γράφω στο καιρό τώρα σαν δούριο ύπος της ολοκληρωτικής κατοχής της κατοχής ακόμα και με στρατιωτική μορφή στη χώρα μας Χτύπησε το τηλέφωνο, γι' αυτό κλείσαμε την εκπομπή ε, Λοιπόν, ε, σήμερα το θέμα της ημέρας είναι για μένα ίσω το μεγαλύτερο γεγονό το οποίο συνέβη του τελευταίους μήνε. Και συνέβησαν πολλά. Ε, συνέβη η αποφυλάκηση του Ξηρού, α πούμε, που τα μέσα ενημέρωση την παίζουν πολύ μεσημέρι βράδυ. Συνέβη η δολοφονία του Μπιάν Σου Κερατσίνι Οι αυτοί τα δύο συνδυάζονται, θα γίνουν εκπομπέ πάνω σε αυτό. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο το οποίο συμβαίνει είναι η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γιατί πιστεύω σε πολλά, πολλά σε αυτή. Αλλά γιατί πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δούριο ύπο, ως πέμπτη φάλαγγα της ολοκληρωτικής κατοχής της πατρίδας μας. Ακούτε πλατεία Radio, ακούτε την εκπομπή Pax Germanica, που εκπέμπει σε όλες τι ελεύθερες πλατείες, σε όλα τα κέντρα ανομίας, από την Απικία χρέους του Μεγάλου Βουκάτου του Λουξεμβούργου, της γερμανικής καγκελαρία, των Βρυξελών, από την απική χρέους Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Με σιφέραν οι μπάρβαροι, μα ταπώσαν με δώρα. Με χατρούλες πολύχρωμε και κουτιά κοκακόλα. Μα σιφέραν οι μπάρβαροι, μας κρόμποσαν στο ψέμα. Μα στελάναν τα απέναλτι και δεν έχουμε θέρμα φαρο σταθερότητα ανάπτυξης και ασφάλειας με ακτινοβολία πολύ πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης. Με Ευρώπη, Διαπιστώνουμε ότι περισσότεροι και καλύτερη Ευρώπη είναι αυτό που ζητά όλο ο υπόλοιπο κόσμο από εμά. Μα μάρανε εσύ, μα μάρανε. Γερμανίδε στουριστρίες, που διψάνε για σπέρμα. Για πολλές υπρικόλακες με καλόδια στο αίμα Σε στο σύνταγμα από τουριό ύπο Με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν τον ύπνο Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω Με κομμιούτερ και με κουμπάκια New way, τζατροξ, έξερα στο κεντρό Με κατσίκι και με σουβλάκια δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Guay, Jadot, Zack, με και με Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με New και με τζατζίκι και με σουλάκια Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω και Ως 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Λοναίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθήσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4 όλοι η γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι. Γιατί μια περιοχή αντιστοίχεται με τη στην Μια μικρή περιοχή περιπνιγυρισμένη από τέσσερα ρομαϊκά Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρισμία <Γολα> μας με τον πολεμιστή <σάμε> <α! σάμε> Πολλά ακούσαμε από τους φίλους και εταίρους μας για την Ελλάδα που, έγινε, που πήρε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολλά ακούσαμε, κανένα από αυτά μπορώ να πω δεν ήταν φιλοφρόνηση ε, Έγινε όταν λίγο πριν μπούμε στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έγινε και αυτή η επίθεση στο σπίτι του γερμανού πρέσβη Την οποία συζητάνε τώρα τις τελευταίε μέρες Λόγω των συλλήψεων που γίνανε Λόγω γενικά τη αναμόκλευση του θέματα τη τρομοκρατεία. Ε, όταν έγινε αυτή η επίθεση στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη, την ίδια μέρα βγήκαν τα μέσα ενημέρωση, βγήκαν τα μέσα ενημέρωση τη Ευρώπη, κυρίω Γερμανία, οι εφημερίδε του, και μα είπαν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει την Προεδρία, μάλλον όχι δεν μπορεί, ότι η Ελλάδα είναι ανασφαλή χώρα για να έχει την Προεδρία, ενώ μάλιστα βγήκαν δημοσίευματα τα οποία μα είπαν ότι η Ελλάδα είναι καταστραμένο κράτο. Γιώσω δεν γνωρίζουν το κατεστραμμένο κράτος στη διεθνή ορολογία είναι ο πάτος. Ε, Κάθε από τον πάτο, δηλαδή το επόμενο στάδιο ενός κράτους, είναι το κράτος παριά. Μας είπαν κατεστραμμένο κράτος όπως το Αφγανιστάν. Το όπως το Πακιστάν, όπως το Πακιστάν, λάθος. Ε, κατεστραμμένο κράτος όπως το Πακιστάν. Ε, κράτος παριά είναι αντίστοιχα το Αφγανιστάν. Ποια είναι η διαφορά του Πακιστάν από το Αφγανιστάν. Η διαφορά του το Αφγανιστάν έχει στρατιωτική κατοχή. Αυτό ακριβώς. Όταν ένα κράτος θεωρείται κράτος παριά, είναι ένα κράτος στο οποίο πρέπει να επέμβουνε οι μεγάλες δυνάμεις. Είτε μιλάμε για το ΝΑΤΟ, είτε μιλάμε επειδή υπάρχει ένα ταμπού ε, λόγω της Ευρώπης η Eurogenfor, είτε όπως συμβουλεύουν διάφοροι συμβουλάτορες του Βερολίνου, τη Μέρκελ, ο ίδιος ο Γερμανικός στρατός, Στι χώρε που έχουν μνημόνια έτσι ώστε να αποφεύγουν τι κοινωνικέ αναταραχές το ενδεχόμενο κλίμα εμφυλίου το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί. Γι' αυτό, εγώ συνδυάζω και σας είπα από την αρχή τη δολοφονία των δύο χρυσαβγητών στο Κερατσίνι. Τη συνδύασα με την απόδραση ξηρού και τη συνδυάζουμε και με αυτό που γίνεται τώρα και την αναμόχλευση του θέματο τη τρομοκρατία στην Ελλάδα. Και όλα αυτά δένουν με την προεδρία μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σύμφωνα με κυρίως από την Ευρώπη και από τις Βρυξέλλες, δεν είμαστε ικανοί να προεδρεύουμε μιας ένωσης η οποία έχει καταφάει τα παιδιά της. Γιατί είμαστε ένα κατεστραμμένο κράτος. Δεν είμαστε ικανοί επειδή είμαστε κάτι από ό,τι κατάλαβα, από, τα, από αυτά που διάβαζα, κάτι σαν τη Λωρίδα της Γάζας, κάτι σαν την πλατεία Ταχρύρ, κάτι σαν πλατεία στην Αίγυπτο, κάτι σαν πλατεία στη Λιβύη, κάτι τέλος πάντων, το οποίο χρειάζεται μια διεθνή παρέμβαση. Αν όχι τώρα, μα κατατάσσουν στα ίδια επίπεδα με το Αφγανιστάν, σίγουρα ε, στο μέλλον. Όταν θα μας κατατάσσουν, με το Πακιστάν μα κατατάσουν τώρα, σίγουρα στο μέλλον που θα μας κατατάσσουν στα ίδια επίπεδα με το Αφγανιστάν. Ε, Όμω η Ευρώπη δεν έχει καταλάβει. Και όταν λέει η Ευρώπη, συγγνώμη, δηλώνω ότι είμαι υπέρ τη Ευρώπη με την έννοια ότι πιστεύω ότι πολιτισμικά, γεωγραφικά, η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρώπης, είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού και κάτι παραπάνω. Η Ελλάδα γέννησε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πιστεύω στην Ευρώπη. Και οι ίδιοι οι Έλληνες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια εσωτερική σύγκρουση. Γιατί από τη μία αισθάνονται ότι πιστεύουν σε αυτό που δημιουργήσανε. Από την άλλη βλέπουν ότι αυτό δεν είναι Ευρώπη φυσικά. Αυτό δεν είναι Ευρώπη φυσικά. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αισθανονται οτι πιστευουν σε αυτο που δημιουργησανε απο την αλλη βλεπουν οτι αυτο δεν ειναι ευρωπη φυσικα αυτο δεν ειναι ευρωπη φυσικα αυτο δεν ειναι τιποτα αλλο παρα μια Ένωση. Ένωση για να εξυπηρετήσει μόνο και μόνο τα μεγάλα συμφέροντα της μεγάλης αστικής τάξης της Γερμανίας Τίποτα παραπάνω και, και να πατήσει την πότα της σε όλη την Ευρώπη η Γερμανία Έτσι ώστε να ανταγωνιστεί την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία Και να γίνει μια υπερδύναμη Αυτό το αισθάνονται οι Έλληνες Δηλαδή οι Έλληνες αισθάνονται ότι δεν μιλάμε για την Ευρώπη Γι' αυτό και εκεί μπορούν και πατάνε διάφορα αντιμνημονιακά κόμματα τα οποία λένε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να επαναδιαπραγματευτούμε τη Δανειακή Σύμβαση που θα έχουμε πει όχι στο μνημόνιο το οποίο μπορεί και να μην το καταργήσουμε μπορεί αυτή είναι η εξωματική αντιπολίτευση η οποία βαδίζει ένα βήμα μπρο δύο πίσω ένα βήμα μπρο δύο πίσω. Τέλο πάντων ε, το θέμα τη ημέρα σήμερα όπω είπαμε είναι η προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει η Ευρώπη για τον Έλληνα Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Έλληνα Είναι το ίδιο στη συνείδησή του Δηλαδή ο μέσος Έλληνας Όταν βλέπει μπροστά του τη Μέρκελ Τον Σόιμπλε Τον Τόμσεν Τον Ράχενμπαχ Τον Φούχτελ Δεν σαν βλέπει τον Καντ Δεν ότι βλέπει τον Νίτσε Ήδε έστω το Έχει καμία σχέση αυτό πέρα σήμερα Με την Ευρώπη Θέλω να σας διαβάσω. Σήμερα θα σας διαβάσω και λόγια που υπόθηκαν για την Ελλάδα και την Ευρώπη από μεγάλους άντρες της ιστορίας. Ε, πριν από αυτό θέλω να σας διαβάσω τι είπε ο γερμανός κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ, Gitter Grass, σε ένα το οποίο έγραψε για την κρίση και την αντιμετώπιση της κρίσης και την αντιμετώπιση της Ελλάδας και την της Ελλάδας. Στη Γερμανία και στην Ευρώπη Αυτό το γράψει, είπαμε ο Γκίτερ Γκράς Γερμανός κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ευρώπη θα πεθάνεις Χωρίς τη χώρα που σε δημιούργησε Μποσπαθούν να στρέψουν Τους ευρωπαϊκούς λαούς Εναντίον των Ελλήνων. Και συνολικά προσπαθούν να στρέψουν Τους βόρειους λαούς Εναντίον των Κατοίκων του Νότου Ευρωπαίων του Νότου Προσπαθούν να τους πείσουν α, Ότι Η πέτη για την κρίση είναι τα πίγς Τα γουρούνια Τα σβάιν που λέγανε Οι χιτλερικοί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ε, Δεν τους λένε την αλήθεια Δεν τους λένε ότι ο μόνος λόγος που η κρίση Η Ευρωπαϊκή δεν άγγιξε τα εδάφη τους Είναι ότι εκτονώνεται στο Νότο Δεν τους λένε την αλήθεια Γι' αυτό και ο Γκίτερ Γερμανός κάτοχος ξαναλέ με το βραβείο Νόμπελ λέει Ευρώπη θα πεθάνεις χωρίς τη χώρα που σε δημιούργησε όλο το ποίημα είναι η ντροπή της Ευρώπης αυτός είναι ο τίτλος του στο χάος κοντά γιατί δε συμμορφώθηκε στις αγορές και εσύ μακριά από τη χώρα που σου χάρισε το λίκνο όταν εσύ με την ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες τώρα θα καταληθούν θα εκτιμηθούν σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα Σαν ο φιλέτης, διαπομπευμένος και γυμνός υποφέρει μια χώρα. Και εσύ εντί και ευχαριστώ που της οφείλεις, προσφέρεις λόγια κενά. Καταδικασμένη σε φτώχεια η χώρα αυτή που οπλούτος της κοσμήτα τα μουσεία. Ηλία που εσύ φυλάτης, αυτή που με τη δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη χώρα την ευλογημένη με νησιά, στο στρατιωτικό του σάκο που βαλούσαν τον Χελντέρν. Ελάχιστα αποδεχθεί χώρα... Όμως οι πραξητουπιματίες της κάποτε από σένα ως σύμμαχοι έγιναν αποδεχθεί. Χώρα χωρίς δικαιώματα που σχηρογνώμων εξουσία λοένα και περισσότερο τη σφίγγει το ζωνάρι. Σε σένα αντιστέκεται φορώντας μαύρα η αντιγόνοι και όλη η χώρα πένθος δίνει το λαός που εσένα φιλοξένησε. Όμως έξω από τη χώρα του κρίσου οι ακόλουθοι και οι όμοιοι τους όλα σαν έχουν την λάμψη του χρυσού στη βάζουν στο δικό σου δισαυροφυλάκιο. Ποιε επιτέλους ποιες κραυγάζουν οι εγκάθετοι των επιτρόπων. Όμως ο Σοκράτης με στοργή σου επιστρέφει το κύπελο γεμάτο στα πάνω. Θα καταραστούν εν χορό ό,τι είναι δικό σου θεή που στον Όλυμπο τους η δική σου θέληση ζητάει να παλωτριώσει. Στερημένη από πνεύμα, εσύ θα φθαρείς χωρίς τη χώρα που το πνεύμα τη εσένα Ευρώπη δημιούργησε. Ξαναλέμε Γερμανός Νομπελίστα Γίτερ γιατί δεν είναι όλοι στο Βερολίνο ε, απόγονοι του Χίτλερ του Κάιζερ και του Ατίλα. υπάρχουν και ιδεολογικοί απόγονοι του Νίτσε και άλλων μεγάλων ευρωπαίων φιλοσόφων του Μάρξ υπάρχουν και αυτοί υπήρχαν όμως ενστάσεις από την αρχή της ένταξής μας στην Ευρώπη ακόμα και οι κυβερνήσεις που μας βάλαν στην Ευρώπη το κάναν σχεδόν από ανάγκη ε, μια τι ενστάσεις αυτές ήταν και του Ανδρέα Παπανδρέου ας πούμε. οποίο δεν ήταν καθόλου σίγουρος γιατί όταν η Ελλάδα πρέπει να μπει στην Ευρώπη. Κύκνιο άσμα του Ανδρέα Παπανδρέου για την Ευρώπη του θεωρήθηκε η ομιλία του στη σύνοδο κορυφής των Κανών. Το μοναχικό λιοντάρι της Ευρώπης έγραψε τότε ο διεθνής τύπος παραμένει ο τελευταίος οραματιστής μετά την απουσία του Φρανσουά Σήμερα η ομιλία του στη Σύνοδο των Κανών σημειώνεται ω υστερόγραφο στην πολιτική παρακαταθήκη του. Σπάνια μιλώ οργισμένα αλλά ήταν οργισμένη απάντηση. Και το είπα ότι δεν είναι δυνατόν να ακούω από αυτό την ομάδα των Ευρωπαίων που είναι οι δημοκράτες οι προοδευτικοί, οι δίκη, δεν μπορώ να ακούω από αυτούς μαθήματα για την χώρα μου. Πρέπει να πω ότι ήμουν και εγώ σκληρό, δεν μπορώ να επαναλάβω τις λέξεις, αλλά πράγματι αισθάνεται για την Ελλάδα πολύ ξένος σε αυτό το κλίμα. Υπάρχει να πω για κάτι άλλο που ξεχάσε όσο λυσάρε και αν είναι ότι ο Συράκ κλίνοντα το θέμα της των σκοπίων, είπε ότι η Ηνωμένη Ευρώπη θα υποχρεώσει, θα βοηθήσει να προωθηθούν οι διαδικασίες ειρήνευσης και επίδυσης του Σκοπιανού υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα άει το εμπάρχον. Έχουμε δώρα και προϋποθέσεις. Οι αυτό ήταν ένα πολύ δυσάρεστο κλίμα και θέλω να το επεκτείνω δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω από τον ελληνικό λαό την αλήθεια. Θέλω να πω ότι είδα πράγματι το διευθυντήριο να λειτουργεί διότι ενώ πολλοί συνάδελφοι, υπέρ και πολλοί ιδιαιτέρως και στο διάδρομο μου έλεγαν «Τι καλά που τα είπες, έχεις δίκιο», κανείς δεν μπήρε το λόγο να καλύψει τις θέσεις μου. Σε έπαιρνα στους διαδρόμους, αλλά δεν είχαν ούτε την δυνατότητα να ασκήσουν κριτική εκεί που έμπαινε ένα θέμα τεράστιες, τεράστιες ηθικής υπόστασης. Τι είναι, τι είναι η ΕΕ, πώς την κυβερνάει, τι όλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτά είναι ερωτήματα πολύ βασικά. Εμείς κονδυναίδη δηλαδή, ότι πάμε σε ένα είδος συνδείκνωσης τεχνικής δύναμης αλλά όχι στο δωμό μια συλλογικής δημοκρατικής διαδικασίας στο δωμό των κρίσεων και των συμφερόντων συμφερόντων όταν λέω ερητά, δεν θέλω να αποκαλύψω ονόματα που ποιοι μίλησαν και τι είπα Σας λέω όμως ότι εδώ υπάρχει σαφές σέδιο για την μηδονοποίηση των εθνικών κυβερνήσεων οι οποίες δεν θα μπορούν να παίξουν δημοκρατικά αποτελεσματικό ρόλο αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που θα μας δίνει το Διευθυντήριο Αυτή είναι μια δυσάρεστη ερμηνεία Δεν λέω ότι θα φύγουμε από την Ένωση Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι θα Δώσουμε μάχες όπως Και ο λαός πρέπει να είναι, είναι γρηγόρση οι μάχες δεν είναι στο μέτωπο. Οι μάχες είναι μέσα στην κοινωνία μας, μέσα στην οικονομική δόμη. Θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Το, κάποτε το φανταζόμουν ότι θα έρθει. Τώρα το βλέπω. Υπάρχει διαφορά. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να πληρώσουμε το τίμημα. Είμαστε έτοιμοι να πούμε ναι στα σκοκόπια. Εντάξει όνομα Μακεδονία το εμπάρκο να προσυρθεί. αν τα κάνουμε αυτά θα βρεις χαμόγελα και χάδια το όνομα είναι το κάνουμε έχουμε ορισμένα όρια βάλει στην εξωτερική μας πολιτική και έχουμε πολλά προβλήματα αν είμαστε έτοιμοι να είμαστε αδιάφοροι απέναντι στις αυτές τις εξελίξεις και ως προς την δικαίωση και ως προς τα Σκόπια τότε βεβαίως είμαστε και εμείς μέλη της ομάδος που ελέγχει το Διευθυντήριο Αυτό είναι το κύκνιο πολιτικό άσμα του Ανδρέα Παπανδρέου στο εξωτερικό στις σκάνε σαν δεν κάνω λάθος ε, και από τις τελευταίες του εμφανίσεις γενικά λίγο πριν φύγει από τη ζωή αναρωτιέται αν είναι διατεθειμένοι οι Έλληνες να εκχωρήσουν την κυριαρχία τους να εκχωρήσουν σταδιακά την εθνική τους κυριαρχία μέσω της εκχώρηση της, της εξουσίας της άσκησης τη εξουσίας από τα εθνικά κοινοβούλια στο Ευρωκοινοβούλιο και τελικώς όπως συμβαίνει σήμερα από το Ευρωκοινοβούλιο στους επιτρόπους και ακόμα πιο πίσω από ό,τι σταδιακά συμβαίνει αν όχι ήδη στη Γερμανική Καγκελαρία στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στη Φραγκφούρτη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Αναρωτιέται λοιπόν σε αυτή, σε αυτή τελευταία εμφάνιση στις Κάνες ο Δέσμα Πανδρέου αν είναι έτοιμη η Ελλάδα να κάνει αυτές τις εθνικές υποχωρήσεις αν είναι έτοιμη να εκχωρήσει την Κύπρο, αν είναι έτοιμη να εκχωρήσει τον Αιγαίο, αν είναι έτοιμη να εκχωρήσει τα Σκόπια, το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, ό,τι τη ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Θα γίνει εκπομπή και για την Κύπρο και για το Μακεδονικό, γιατί το θεωρώ κομμάτι τη οικονομική και ίσω αύριο, και καλά και σίγουρα πολιτική, αλλά και ίσω αύριο στρατιωτική κατοχή τη χώρα, ότι η διάσπαση τη Ελλάδο σε μικρά κράτη, όπω κάνανε, κάνανε η Ιγκοσλαβία, οι Αμερικανοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ότι είναι το τελευταίο στάδιο τη κατοχή τη χώρα μα. Ότι θα μοιράσουν τη χώρα μα σε ζώνε επιρροή των συμμάχων, των συμμάχων του. Ήδη τα Σκόπια έχουν ανοίξει διάβλο, πάντα ήταν Αμερικάνικο προτεκτοράτο, έχουν ανοίξει διάβλο με τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να δημιουργήσει έναν άξονα. Ε, Βερολίνου Βαγδάτης και χρειάζεται τα σκόπια θα έρθει και το, το κυπριακό είναι στο προσκήνιο και θα γίνει δική εκπομπή για το κυπριακό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο στο ηχητικό που ακούσαμε σήμερα λοιπόν, ο Αντρέας Παπανδρέου στι σκάνες αναρωτιέται, σε μια της τελευταίε του εμφανίσεις αν είμαστε έτοιμοι να εκχωρήσουμε την κυριαρχία μας αν είμαστε έτοιμοι να πούμε ναι σε όλα τα εθνικά θέματα να πούμε ναι να δώσουμε κομμάτια των συνόρων μα υπάρχει και ένα ηχητικό το οποίο πέσε συχνά όταν παραδίδεται η Προεδρία, προεδρία τη Δημοκρατία των Παππούλια από την Ψαρούδα Μπενάκη δυστυχώ δεν το έχω σήμερα μαζί μου το οποίο τον ρωτάει, του το ανακοινώνει η Ψαρούδα Μπενάκη ότι θα είναι πρόεδρο σε μια εποχή στην οποία η εθνική κυριαρχία θα μειωθεί και τα σύνορα επίση θα μειωθούν την άκουγε η στο κεφάλι του και ζούμε αυτά που ζούμε σήμερα. Ε, μεταξύ των Ευρωπαίων, ας πούμε, οι οποίοι έχουν να πούνε και έναν καλό λόγο τελευταία για την Ελλάδα, είναι και η του βιβλίου «Το νησί», το οποίο έπαιξε και στην τηλεόραση, που όταν του ρωτάει σε μια συνέντευξη τι έχει να πει για την επίθεση που γίνεται στην Ευ... από την Ευρώπη στην Ελλάδα, η ίδια, η οποία δηλώνει απαντάει «Υπάρχουν δύο βερζιόν Έλληνα». Η καλοκαιρινή και η χειμερινή. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι Έλληνε αναγκαστικά είναι πιο χαλαροί. Πιστέψτε με, τη μια, μια μέρα του χρόνου που βγάζει ήλιο στην Αγγλία, κανένα δεν πάει δουλειά, αλλά και Οπότε νομίζω ότι η ταμπέλα τεμπέλη προέρχεται από τη ζήλια για τον καιρό σα. Και εμεί θα ήμασταν εξίσου τεμπέληδε αν είχαμε πανέμορφα θερμά καλοκαίρια και καταγάλανε παραλίε. Όσο και τη διαφθορά, Υπήρξαν κάποιε θεαματικέ περιπτώσει κρατική διαφθοράς η περίφημη λίστα Λαγκάρτ, το σκάνδαλο Σίμεν κλπ. που έδωσαν την κακή φήμη στην Ελλάδα. Φαίνεται πω δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη, οπότε πώ μπορεί να επέλθει αλλαγή. Υπάρχουν λοιπόν, όπω είπαμε, και καλά λόγια από την Ευρώπη προ την Ελλάδα, αλλά η κεντρική πολιτική γραμμή που ασκεί αυτή τη στιγμή και από του επιτρόπου Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τόσο από το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο ουσιαστικά έχει διακοσμητικό ρόλο και από τη Γερμανική Καγκελαρία και από τη Φρανκφούρτη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι καθαρά όχι μόνο ανθλημικοί, μισάνθρωπε, ε, γιατί θέλει να στοχοποιήσει τους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Νότου ως φταίχτες της παγκόσμιας μας κρίσης. Η Ευρώπη, αν και δεν είναι η μεγαλύτερη ήπειρο σε έκταση, έχει περισσότερες από 40 χώρες. Η χώρα μας είναι μία από αυτές. Ο Κάδημος και η Ευρώπη θα περάσουν από πολλές δοκιμασίες πριν να τελειώσει το μεγάλο τους ταξίδι. Σε Ευρώπη Για ποιον λόγο φοράς αυτά τα ρούχα α, α, Απλώς ήθελα να πάω στη γιορτή μητέρα Αν δεν μπορείς να χειριστείς τους Σταύρους Κάδμε Ίσως να μπορείς να χειριστείς την Ευρώπη Η Εκκλησία φώναζε πως η ξενομανία είναι χωριάτιά και προστιχιά. Είναι κουταμάρα, αφιλοτιμία, είναι αφιλοκαλία. Είναι ξεπασιά και είναι αμάθεια. Χτυπήσατε την ξενομανία, άνθρωποι της ιδέας, κρατήσατε ό,τι έχετε ελληνικό. Δυστυχώς το B δημιουργείται μια επίθεση ενοχών στην Ελλάδα. Το ότι μήπω κάτι κάναμε στραβά και εκχωρήσαμε την κυριαρχία μα, μήπω κάναμε κάτι στραβά και έχουμε κατακτητή Δηλαδή αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο κέρδο των αποικιοκρατών τη Ευρώπη κάποτε στου Ινδιάνου, άμα οι Ινδιάνοι, που αυτό έγινε δηλαδή, που οι Ινδιάνοι του ήταν σαν θεούς που ήρθαν να του εξαγνίσουν. Εμεί στην παράδοσή μα συνήθω δεν είχαμε τέτοια. Δηλαδή να θεωρούμε τον κατακτητή ω εξαγνιστή μα. Δυστυχώ το μόνο το οποίο ίσω στέξαμε είναι αυτό, η ξενομανία. Είναι το ότι. Μας πείσανε το ότι πρέπει να εκχωρήσουμε τα πάντα, πρέπει να ξεχάσουμε το ότι είμαστε Έλληνες, πρέπει να ξεχάσουμε τη δημοκρατία μας, πρέπει να ξεχάσουμε τα πάντα προς όφελος μιας ευρωπαϊκής ιδέας. Μιας ευρωπαϊκής ιδέας, η οποία τελικά αποδύστηκε και κάτι. Γιατί μόνο η ευρωπαϊκή ιδέα τελικά δεν ήταν. Ο... Για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είχε μιλήσει και ο Δυσσέας Ελλήτης. Είχε πει Τη βλέπω να έρχεται μεταμφιεσμένη κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ, αλλά για μεθοδευμένη και ιωνή επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου, για τον πλήρη εξευτελισμό του, για την ατίμωσή του. Ε, ακούστε.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 των ευρωπαϊκών ανακτόρων που σημαίνει ότι αυτός αν συνέχισε κάποιος την αισθαντικότητα την ελληνική και τη διατήρησε είναι αποκλειστικά ο λαϊκός μας πολιτισμός μόνο που και αυτό τις ημέρες μας κινδυνεύει ή αστι στην πλειοψηφία τους βέβαια υπήρξαν και εξαιρέσεις μιμήθηκαν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 και θα έλεγα ότι έχουν ανάγκη από το σφρίγος νεοτέρον λεών. Αυτό με κάνει λοιπόν να κατασυγάζω μέσα μου τον αισθηματία Έλληνα που κρύβω και να σκέπτομαι ότι ίσως είναι πιο σωστό να μην φοβηθούμε τη σύγκριση και την άμυλα αλλά να προχωρήσουμε φυσικά πάντοτε με την προοπτική να διακριθούμε στην ποιότητα που σημαίνει στο πνεύμα. Γι' αυτό επιμένω πολύ στο θέμα της παιδείας. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βασιά, όχι αυτή τη τεχνική που ψηπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διατηρηθούμε και να πορευθούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη φυσιογνωμίας μας. Ακούσαμε τον Ελίτη να μας μιλάει για την Ευρώπη, για την ένταξη της Ελλάδος στην τότε τη λέγανε Ευρωπαϊκή Αγκαλιά, η οποία τελικά ήταν κεφαλοκλειδώμα, και να διατυπώνει κάποιες ενστάσεις του, κάποιους προβληματισμούς του την εποχή εκείνη. Υπήρχαν για την εποχή εκείνη, άνθρωποι προβληματίζονταν. Ο από αυτού. Το προηγούμενο για την... Με τα αμφιεσμένη βαρβαρότητα που δεν είναι η φούρνη του Χίτλερ αλλά μια νέα καθιπόταξη του ανθρώπου δεν το ο ελίτης, το είπε σε φέρες. Είπα ελίτη, επειδή ήμουν έτοιμος να παίξω το χητικό του ελίτη και είχα το μυαλό μου στον ελίτη. Ε, και άλλοι Ευρωπαίοι, ο ελίτης εδώ πέρα τον βλέπουμε σαν φιλοευρωπαϊστή με την έννοια του πολιτισμού, αντιευρωπαϊστή με την έννοια την πολιτική της Ευρώπης. Είναι μια σύγκρουση την οποία ζει και τώρα ο Έλληνας μέσα του και κάποιοι την εκμεταλλεύονται, για να πατήσουν και στις δύο βάρκες. Έχουμε λοιπόν τον λουγκό, ο οποίος δεν είναι Σόιμπλε, ο οποίος λέει ότι ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται και λέμε ότι η δουλεία δεν υπάρχει πια στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η δουλεία υπάρχει ακόμη και ονομάζεται πορνεία.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 Φουχτελ. Είναις πάρα πολύ συμπαθής άνδρεμους. Αυτόν Πάρα πολύ συμπαθής. Φουχτελ. Πάρα πολύ συμπαθής. In Deutschland er hat mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit την του, του, του, του, του, για μένα δεν ήταν διαπραγμάτευση δε δεν ήταν αφορά δώσει μέρα! Πήμε να ξαναπείτε την να Να μάθετε. λοιπόν εδώ ότι αυτά είναι και στον κατασία Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω απ' τα ρούχα. <Τοφαιρια> Έχω έξω τα ρούχα Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αυτό δεν θέλετε <σταχασί> να μ' απαντήσετε, απ <σταχασί> yeah. δεν ξέρω να σας απ απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν <σταχασί> πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, <σταχασί> οι Προφυπουργοί, που είναι πλές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε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 Wir bei bei dir, mit είναι στρατιώτε είναι Στο δεύτερο μέρο εκπομπέ, το οποίο όπω και το πρώτο μέρο αρχήσαμε να μισώνει από την εβδομάδα θα στην ώρα μα, εντάξει, πρώτη φορά συνεχωρίτε. Συζητάγαμε εδώ με τον παρδούζα πάνω στο νέα εισαγωγή τη το το οποίο ο Μπαρδούρος μου λέει ότι ήταν ερωτικό, ήταν ερωτικό τραγούδι που το έχουμε συνδυάσει με τους Ναζί. Και πόσο ενοχλητικά ήταν δύο άτομα από την εισαγωγή. Μάλλον ότι η εισαγωγή παρότι έχει πιο παλό τραγούδι από το προηγούμενο γερμανικό, είχε δύο πιο ενοχλητικά άτομα. Τον Άνδριο Γεωργιάδη και τη φωνή του, και τον Βενιζέλο να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι σε πολίτη που τον ρωτάει και να του βάζει τις φωνές. Πώς, τι έλεγε εσύ, είπαμε, τι έλεγε. Απολύτως. Ναι, απολύτως. Του είπε ο άνθρωπος ότι μήπως λέει δεν πάτε κόντρα στην Ευρώπη ότι δεν σας κρατάμε στο χέρι από τις Ζήμενες και από τα υπόλοιπα σκάνδαλα. Και θίχτηκε. Ο κύριος εγώ που μου έλεγες. Θίχτηκε βάρεσε το χέρι στο τραπέζι καλά που τον έδειρα τον άνθρωπο. Και μετά λέμε για τον κασιδιέρε. Ένα στάκο του κασιδιέρεται για αυτός να τον πάρει από πίσω. Ρε ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον αυτο Πάλι στο Γερμανικά στο δεύτερο μέρο το αφιερωμένο στην προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια προεδρία που όπω είπα από την αρχή, από το πρώτο μέρο εκπομπή πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δούριο ύπο και σαν δούριο ύπο ακόμα και μια στρατιωτική επέμβαση στη χώρα ή ακόμα και μια εκτροπή πολιτεύματο είναι πολλά τα ξένα δημοσιεύματα και στον Ευρωπαϊκό και στον Αμερικάνικό τύπο που μιλάνε για εκτροπή πολιτεύματο στην Ελλάδα για ελεγχόμενη εκτροπή πολιτεύματος ή για επέμβαση είτε νατοικών δυνάμεων είτε όπως είπαμε πριν, πριν λόγω του ταμπού των ανατολικών δυνάμεων της Eurogenfor ή ακόμα και του γερμανικού στρατού πράγμα το οποίο συμβουλεύουν σύμβουλοι της Μέρκελ. τη Μέρκελ όπως ο Σρέντερ, ο σύμβουλός της από τους πιο συντηρητικούς συμβούλους της δεν ξέρω από την μέρα που ανακοινώθηκε, καλά χαρά δεν πήρα, έτσι κι αλλιώς γιατί δεν μας κοροϊδεύουν, είναι τυπική προεδρία. Απλά στο έδαφό σου γίνονται κάποιες συναντήσεις. Και από την πρώτη μέρα που την ανακοινώσα, ανακοινώσαν τα δημοσίευματα και λένε ρε μήπως πρέπει να αυξήσουμε τη, τέτοια στην Ελλάδα τις, τις παρακολουθήσεις. Δεν μαζί με την προεδρία στην Ελλάδα επενέβησε και σώματα παρακολουθήσεων. Να αυξήσουμε τη ομοδοφυλακοί, να αυξήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, να κάνουμε όπως κάνανε απαγόρευση συγκεντρώσεων που ήδη η κυβέρνηση Σαμαρά στην απαγόρευση συγκεντρώσεων την είχε γκαινιάσει. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα λέγανε στην Ελλάδα τώρα με το άλοθη της Προεδρίας. Συζητάγανε ακόμα και αυτό που λέγαμε για επέμβαση. Ε... Τότε έσκασε το χτύπημα συνεική του Γερμανού πρέσβη. Ένα χτύπημα... Το οποίο προφανώ δεν στεναχώρησε αφενό τον ελληνικό λαό. Πριν βγουν τα κόμματα τα οποία βγήκαν με ταχύτητα δευτερολέπτων. Βγαίναν το ένα κόμμα μετά το άλλο και καταδικάζαν την επίθεση. Με, δηλαδή σε επιθέσει που έχουν γίνει σε διαδηλωτή στο Σύνταγμα δεν έχει γίνει αυτό. Όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου τώρα το ένα μετά το άλλο. Τα κυβερνητικά γευνόητου λόγου. Τα κυβερνητικά μην τυχόν και του πούνε και καλά φίλου τη τρομοκρατία. Γρήγορα έτσι να καταδικάσουν. Έτσι προφανώ δεν στεναχώρησε το Μεσό Έλληνα. Ε, αλλά το άλλο χτύπημα μου φάνηκε περίεργο από την αρχή Ένα χτύπημα που αστοχεί Όπως και το τελευταίο χτύπημα το οποίο κοιτάμε Ένα χτύπημα που χτυπάει το δωμάτιο Της κόρης του πρέσβη για να βγουν μετά τα μέσα ενημέρωση Και να πούνε εκείνα τους τρομοκράτες Δεν, δεν σκέφτηκαν ότι την κόρη και αμήνται η κόρη του πρέσβη μέσα Και ένα χτύπημα το οποίο ξεκίνησε τα ξένα δημοσιεύματα αυτό το χτύπημα ξεκίνησε τα ξένα δημοσιεύματα στο να συζητάνε να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλεία στην Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα, όπω είπαμε, είναι κάτι σαν ολόκληρη της Γάζας, δηλαδή κάτι σαν πλατεία τα στην οποία πρέπει να είτε να επεμβαίνουν στη χειρότερη μεγάλε δυνάμει, έτσι ώστε να υποπτεύουν να μην γίνει κάτι, μην διηγώνει και πάθει κάτι, κανένα από τους λοτσαδόρους των Βρυξελών που έρχεται λόγω της Προεδρία. Πάντως σίγουρα πρέπει να αυξηθεί η καταστολή, πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα παγόρευση διαδηλώσεων, πρέπει να αυξηθούν οι παρακολουθήσει, πρέπει να είναι όλα οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης στο ελληνικό έδαφος σε εντιμότητα. Και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία η δημοκρατία που δεν υπάρχει πλέον μπαίνει σε τελευταία μοίρα μπροστά στο ευρωπαϊκό ιδεώδε και στο να μείνουμε σε αυτό το εξάμεινο να έχουμε επιτυχημένη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, σιπώ, να σε διακόψω λιγάκι οι φίλοι μου πάνω, να σε πω ότι σήμερα το πρωί άκουσα στι ειδήσει, απλώ δεν το έψαξα το θέμα, ότι πήγε η αντιτρομοκρατική και επιλήθηκε λέει ενό ε, κρατήρα ο οποίο είχε ανοίξει σε κάποια απόσταση από μια γερμανική yeah. εταιρεία. Yeah. Κάτι τέτοιο, ναι. Του, του ετοιμάζουν από εδώ, του ετοιμάζουν από και εμεί, στεναχωριέ πάνω μου, θα έρθουν εδώ πέρα με τα ωραία του ακουστούμια <laughs> να πούμε οι Ευρωπαίοι να μα να μα κάνουν ανθρώπου και <Φεύγω>, πάω έξω, δεν αντέχω, <laughs> άλλο, συνέχισε, συγνώμη σε διέκουψα. Σ' αυτό που λέει ο Μίτσος Σομπαρδούζας είχα και εγώ πάντα αυτή την απορία. Πώς γίνεται αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις όλες να στοχούν. Όλες. Και δεν αναφέρομαι σε πολιτικές δολοφονίες, που έχουν άλλα ύποπτα. Αναφέρομαι σε επιθέσεις που στοχίζουν ξένους, ειδικά των τελευταίων. Πώς γίνεται όλες να στοχούν και μετά να βγαίνουν τα μέσα ενημέρωση και να λένε για τρομοκρατία δηλαδή ευθύνη απορία την είχα πάντα με άνοθη την άνοδο και τη... των δύο άκρων όπως λένε και την θεωρία των δύο άκρων που οι ίδιοι στήσανε η θεωρία των δύο άκρων είναι μια καθαρά θεωρία του ευρωιαρατίου με άνοθη λοιπόν τη θεωρία των δύο άκρων ετοιμάζουν μεγάλε εκτροπές αυτό το εξάνονο στην Ελλάδα παράδειγμα λείπαμε Μάλλον νομίζω τι προλάβαμε τι συλλήψει τη Χρυσή Αυγή. Δεν είμαι και σίγουρο αν τι προλάβαμε ή άμα κόπηκαν κάπου εκεί εκπομπέ. Οι συλλήψει τη Χρυσή Αυγή. Προσωπικά. Δεν συναχωρήθηκα καθόλου να μπουν μέσα. Αλλά κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτέ τι συλλήψει. Αφενό δίνεται ένα αέρας πολιτική δίκη η οποία ενισχύει τη Χρυσή Αυγή και την ακροδεξιά στο συνολό σας είχα πει και στο προηγούμενη σεζόν ότι για το, για το λεγόμενο συνταγματικό τόξο και ότι είχε ξαναγίνει συνταγματικό τόξο στην Ελλάδα πάλι με άλλο θα την ακροδεξιά όπου ήρθε μια ακόμα πιο ακροδεξιά του, του Ιωάννη Μέταξα τότε με την 3ε που για να αντιμετωπιστεί 3ε έπρεπε όλα τα κόμματα να εκλέξουν τον Ιωάννη Μέταξα πίσω έκανε το πραξικόπημα και το δεδικασμένο το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη δίωξη αυτή εις βάρος των κινηματιών, των κινημάτων, των αγωνιστών στις κουριές που ήδη ετοιμάζονται δικογραφίες, τι ετοιμάζονται, έχουν γίνει δικογραφείες δηλαδή. Σήμερα, μάλλον χθες, χθες άκουγα ότι στην Ελλάδα που έχει την τιμή να είναι προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και απικί, το σε πολλά εισαγωγικά, ε, δίνουν επίδομα ρουφιάνου διάβασα λοιπόν και ισχύει ότι θα παίρνουν χρηματική αμοιβή όποιοι σηκούνουν το τηλέφωνο και καρφώνουν το δίπλα δηλαδή ξέρω το δίπλα μου χρωστάει στην εφορία, το μπαίνω το τηλέφωνο και το καρφώνω αυτό λοιπόν πλέον θα παίρνει καλά είχε τη δικαστική προστασία τώρα έχει και την οικονομική υποστήριξη έχει την σύγχρονη κουκούλα δηλαδή, τώρα έχει και τα σύγχρονα 30 αργύρια. Αυτή η παρένθεση. Η πόλη της Δημοκρατίας στην Ήπειρο υποτίθεται της Δημοκρατίας. Η πόλη της Δημοκρατίας έχει χωρίσει Δημοκρατία στην Ήπειρο που υποτίθεται ότι είναι της Δημοκρατίας. Υποδέχθηκε κάπως έτσι την την προεδρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγκεκριμένο αρχείο, το οποίο θα μας έδειχνε το πώς υποδεχθήκαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι έχει και δεν παίζει. Τώρα τι έχει και δεν παίζει, πάνω κάτω τα ζήσατε. Αυτό που μας λέει το συγκεκριμένο αρχείο. Έχει και μια... έχει έναν εμπλουτισμό μουσικού από πίσω. Τα ζήσατε. Ζήσατε ελεύθερους κοπευτές, διακόμουν μια φορά στο κέντρο, ζήσατε απαγόρευση κινητοποιήσεων. Τα ζήσατε όλα αυτά τα οποία δεν καταφέραμε να παίξουμε. Και αυτό είναι που με κάνει και εγώ και αναρωτιέμαι σήμερα το ποια Ευρώπη, δημοκρατική Ευρώπη και ποια χώρα και ποια πόλη που γίνεται στη δημοκρατία και βγαίνουν και λένε, λένε, λένε μεγάλα λόγια όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δοκιμάσαμε να το σώσουμε το αρχείο Μας <laughs> <laughs> <και> ακούσατε <laughs> τα μέτρα ασφαλείας τοπία Τα οποία έλαβαν χώρα κατά την τελετή έναρξης προεδρείας Δεν υπάρχει περίπτωση που παίξει αυτό το αρχείο Αντιθέτως <laughs> θα να κάποιο άλλο αρχείο στη θέση του ε, Οπότε πάμε στο επόμενο αρχείο Να δούμε αυτά τα παίξει Πούλησατε πέρσι τα πρωτοκάλια σας. Ε, πέρσι τα πούλησα 15 δευτερόλες στο κιλό. Εμένος μου ανοίγανες δουλειά, μόνο να μου λύγανε. Δεν τα πούλησα ακόμα. Γιατί Γιατί δεν τα ζήτησε κανείς. Μην ακούτε δε σπινίσ μου, αυτός τυγχάνει φθορά ποιών και σοσιαλιστικών στοιχείων. Μας έχει τρελά τηλεόραση, είσαι στην ΕΟΠ, μάθε για την ΕΟΠ και ένας Χριστιανός δεν βγαίνει και να μας πει τι πρέπει να μάθουμε για την ΕΟΠ. Πίστευε και μια ερεύνα, μη χάρη, για να έχεις και το κεφαλάκι σου ήρθε η Πρώτα απ' την ίδια, Εκείνο που πρέπει να μάθετε για την ΕΟΠ είναι ότι τα προϊόντα σας θα τα τρώει μόνο η ΕΟΠ. Και πώς θα τα τρώει δηλαδή τσάπα, τραγίζει και μήκασε, αι, εσένα τσάπα σε τρώει. Ευρωπαϊς, που είναι, έχουν και τσάπεζί. Τα πορτοκάλια τα θέλουν να είναι ξυρισμένα, συσκευασμένα, κουσκωμένα και γαρτουμένα. Δεν μπορώ Η γρήπη περνάει με βεντούζες. Στην πείναπ θα μας ρίξει ιεό και πώς θα την περάσουμε. Μεγάλη αντίδραση, σε ε. Τ' όξερα από καιρό τους ο μεγάλος κομμουνιστής. Θα σας ουθήσει Στο χάος Όχι κύριε, όχι Στην προύδα θα σας ουθήσει Και θα σας σηκώσει ψηλά Τα πόδια, παλιά δουλειά Σηκώστε Το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς είναι ότι μπήκαμε στην ΕΟΚ, γιατί, γιατί τώρα που μπήκαμε στην ΕΟΚ υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Γιατί έτσι όταν μια γυναίκα κατά κακή της τύχει, τύχει και μείνει χείρα, μπορεί να δέχεται στο σπίτι της και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Συμφωνώ ότι είναι το γεγονό της Γιατί? Γιατί τέτοιο γεγονός να τρώσε 170 τη το κιλό και 500 αρνάκι δεν έχει ανάγκη. Όλα μας τα τα μόνα μας είναι τα μας. Είπα, είμαι υπέρ της Και ο άντρας μου είναι υπέρ της Και η κόρη μου είναι υπέρ της το ο και η μαμά Η κόρη είναι ο του Ναι και ευρωπαϊκή ιδέα έχω και παράδευση έχω και με τσεντέ έχω. Ας είναι καλό ο πρόεδρος. Πες, Κοίτα ρε... κύριε ποιοι μας έβαλαν στην Εόκα. Από την ένταξή μας στις ευρωπαϊκές κοινότητες 1η-1η81 η κυβέρνηση έστειλε εστειλε και έπιασε όλους τους λαούς και Τώρα ευτυχισμένοι οι Έλληνες πίνουνε άσχημα να και έχουμε και και καλής και κάνουμε Έχετε δει, δεν έχετε δει έναν υπάλληλο να πιάνει μέσα από ένα μακάλικο με τα ψώνια στο χέρι, με τα ψώνια στο χέρι πόσο ευχαριστημένος είναι ο ΑΛΑΚΕΛΑΣτος. Δεν έχετε δει έναν αγρότη να θέλει να πουλήσει στα προϊόντα του και να είναι ευχαριστικάνος αλλά και μαυρισμένος. Δεν έχετε δει ποτέ σας, μα ποτέ σας δεν έχετε δει έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία να κλείνει με ευχαρίστηση το μαγαζί του, αλλά να μην είναι σύχρος και αγουσταθείς. Ε, μη Δεν είναι και τόσο Το άψες να μάθει κανείς για την ευρώπη Εγώ πω τα. δυο μέρες την Εσύ που την έπαιζες μου. Δεν γίνεται. Άμα εγώ, θα όλο το που ε, τους το, πούμε, να τους το Λόγια της ταινία. Ε, σήμερα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Την δημοκρατία σε μια Ευρώπη Μια δημοκρατία που έχει πεθάνει Και σε μια χώρα που προεδρεύει μια Ευρώπης Με νεκρή δημοκρατία και η χώρα και η Ευρώπη Μας κάνουν την τιμή λοιπόν οι εταίροι μας Αφού πρώτα μας κατέστησαν υποχείριά τους Αφού πρώτα μας κατέστησαν ένα μικρό χωριό στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια Να μας δώσουν απλά να υποδεχόμαστε στο έδαφος μας Για ένα εξάμεινο του ουλατσαδόρους των Βρυξελών Και τους υπόλοιπους πρέσβες Τους υπόλοιπους ευρωπαϊστές ευρωπαίστες Αναρωτηθείτε Τι κρύβει η φάκα Αναρωτηθείτε γιατί με το που παραλάβαμε Την προεδέτη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχίσαν τα διεθνή δημοσιεύματα, Να παρουσιάζουν την Ελλάδα σαν Πακιστάν, αυτό λέξει, την είπα κατεστραγμένο κράτο όπω το Πακιστάν. Και όπω είπαμε, το επόμενο στάδιο από αυτό που λέμε κατεστραγμένο κράτο στη διεθνή ορολογία είναι το κράτο παριά, όπω το Αφγανιστάν. Η διαφορά του Πακιστάν με το Αφγανιστάν είναι ότι το Αφγανιστάν έχει στρατιωτική επέμβαση. Βγήκαν δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι ανασφαλέ έδαφο, επειδή είναι αυτό το πράγμα λοιπόν σαν ρορίδα τη Γάζας, σαν πλατεία Ταχαρέρ, είναι ανασφαλέ έδαφο και. Θα πρέπει να υπάρξει ένα περιμάζεμα παρισσότερο της δημοκρατίας. Θα πρέπει δηλαδή να απαγορεύονται παγωρευ... οι συγκεντρώσεις όπως έχει γίνει ήδη από την πρώτη μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πρώτη κινητοποίηση οποία έγινε αντιευρωπαϊκή που, απαγορευμέ... που υπήρχε απαγορευμένες διαδηλώσει. Θα πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα καταστολής, θα πρέπει να, αυξηθούν οι να μειωθούν οι κινητοποιήσεις, θα πρέπει να αυξηθούν οι παρακολουθήσεις, θα πρέπει να αυξηθεί η ζωή πρακτόρων στη χώρα. Θα πρέπει στη χειρότερη, και αυτό θα είναι το ιδανικό για αυτού, να υπάρξει είτε μία... Αυτό που λέγαν τα έγγραφά τους, και το είχαμε πει και την προηγούμενη σεζόν, και είναι έγγραφα δύο ετών. Αυτό που λέγανε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική αποσταθεροποίηση, Δηλαδή, όπω δοκιμάσανε να εκτρέψουν του αγανακτισμένου και να του κάνουν πλατεία τα χρήρ, να βγαίνει ο κόσμο και άκρητα να σφάζει ο ένα τον άλλον, είτε θα πρέπει να υπάρξει ένα εμφύλιο μικρή ένταση, ελεγχόμενος μεταξύ σύγχρονων χητών και οπλατζίδων, όπου θα πρέπει να επέμβουν οι διεθνεί δυνάμει, αν όχι το ΝΑΤΟ είναι ταμπού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Eurogenfor, ή στα χειρότερα σενάρια, το οποία είναι, όπω είπαμε, των συμβούλων τη Μέρκελ και συγκεκριμένα του μεγάλου σύμβουλου του Σρέντερ, του γερμανικού στρατού. Να ξέρετε ότι ήδη στη συμφωνία τη συγκυβερνητική, η οποία έγινε μεταξύ χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, μεταξύ των πολλών για τη νέα κυβέρνηση, μεταξύ τη γεω... μιλάμε για ένα πέρασμα από τη γεωοικονομία και τη γεωπολιτική στη γεωστρατηγική. Και για να γίνει αυτό το πέρασμα, χρειάζεται κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα, τα... το ένα από αυτά τα πράγματα είναι η επέμβαση στρατευμάτων. Η Γερμανία δεν είναι πια απλά ένα παιδί του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία πρέπει να έχει αξιώσει σχεδόν ίσε όσες έχει η Αμερική πλέον. Και αυτό φάνηκε στις δρυφές της Μέρκελ Ομπάμα που για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια συναντήθηκαν σαν ίσως προς ίσως. Υπάρχουν ήδη σύμβουλοι λοιπόν της γερμανικής κυβέρνησης οι οποίοι της λένε ότι θα πρέπει στις χώρες που έχουν υπογράψει μνημόνια να υπάρξει κάθοδο ή του Ευρωστρατού ή ακόμα και ενός σώματος της γερμανικής αστυνομίας της στρατού. Λοιπόν, μία μεγάλη κοινωνική αποσταθεροποίηση ε, τύπου πλατεία Ταχρήρ ή ένας μικρός, μικρές εμφυλιακές συγκρούσεις, όπως λένε δηλαδή οι αναλυτές ένας εμφύλιος χαμηλής έντασης, τώρα το εξάμεινο αυτό που έχουμε την προεδρία από μια προβοκάτσια ή από οτιδήποτε άλλο, οι αναλυτες ένα εμφυλιος είναι το καλύτερο δώρο. Γι' αυτό και συνδυάσαμε από την αρχή το πώς καταφέρανε και δέσανε την προεδρία δεσανε την προεδρια το ότι η Ελλάδα είναι κράτος κατεστραμμένο, ένα στάδιο που είναι από κράτο παριά, την άνοδο τη ακροδεξιά, τη γέννηση τη τρομοκρατία και πω η Ελλάδα πλέον είναι κάτι σαν όρθιο τη Γάζα. Όπου λοιπόν ο Ευρωπαίος Επίτροπος δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα άφωγο γιατί υπάρχουν τρομοκράτε οι οποίοι ρε μπορούν να τη στερήσουν τη ζωή. ή Υπάρχει αγανακτισμένο κόσμο που μπορεί να το λιντσάρει. Γι' αυτό και από την αρχή σα είπα δεν θεωρώ ότι τη γέννηση τη τρομοκρατία στην Ελλάδα σήμερα, αυτό το εξάμεινο ειδικά, και το πως την παίζουν τα κανάλια, είναι αθώα. Αυτά λοιπόν για σήμερα ήταν το αφιέρωμα... Πάνω του... περίμενε πριν πλήσει την εκπομπή, δεν μπορώ να μην το αναφέρω, διότι το άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο. Άκουσα τον υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας, τον Σπηλιωτόπουλο, να λέει... Ε, σας ε, ορκίζομαι στο λόγο της αντρικής μου τιμής <laughs> Και δεν μπόρεσα ρε συμπάνω να το αντέξω να πούμε <laughs> Συγγνώμη δηλαδή κιόλας κάνει σοβαρή εκπομπή εδώ πέρα Λέει σοβαρά θέματα <laughs> Αλλά μόλις άκουσα ότι ο Σπυλιωτόπουλος έδωσε Το λόγο της αντρικής του τιμής Δεν ξέρω γιατί λιποθύμησα δύο λίγων Έτσι τίποτα άλλο φίλε μου Αυτό μόνο ήθελα να σχολιάζω, Σε ευχαριστώ πολύ να πούμε και συγγνώμη Δεν καταλαβαίνω γιατί, για τους <laughs> Σα, τη Σαλόμι <laughs> <laughs> ε, Άντων είναι και ο άλλος υποψήφιος ο Δήμαρος <laughs> Λέτε, Το έχουν δημάρχοι, να πούμε ή πόστι πού δι θα είναι ή και που δηλώνουν άκριδοι <laughs> Δεν καταλαβαίνω εσύ ε, Πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης Γερμανικά της Νέας Σοζών, ας πούμε. Ε, είχαμε κάποια θεματάκια τεχνικά στο νέο πρόγραμμα του σταθμού μα, Το οποίο είναι πρόγραμμα δύο εγκεφάλων, έχει δύο deck. Εγώ έχω έναν εγκέφαλο, οπότε δεν μπορώ να παίξω και στα δύο deck, οπότε αυτό μου δημιούργησε κάποιε δυσκολίε. Ε, ε, Αναρωτηθείτε τι συμβαίνει με την, προεδρία, με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Στι επόμενε εκπομπέ, δεν ξέρω με ποια σειρά θα γίνει, θα παίξουμε το θέμα τη θερμοκρατία, θα παίξουμε το θέμα τη ανόδου τη ακροδεξιά, όχι με τον τρόπο που το παίζουν συνήθω στα δίκτυα, το Mega Channel και το Sky, αλλά. Τι κρύβεται πίσω από την τρομοκρατία ή την άκρα δεξιά και ποιοι μπορεί να θέλουν να εκμεταλλευτούν ε, αυτά τα φαινόμενα που δημιουργούνται σε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία πλέον είναι Πακιστάν. Αναρωτηθείτε λοιπόν ε, και για την Κύπρο θα μιλήσουμε. Σίγουρα θα μιλήσουμε για την Κύπρο. Σίγουρα θα γίνει δική εκπομπή για την Κύπρο. Γιατί όπω είπαμε, αυτή η κυγκοσλαβοποίηση τη χώρα, δηλαδή το χώρισμά της σε κρατήδια και ζώνε επιρροή δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά το τελευταίο στάδιο της πολιτικής, οικονομικής και μπορεί αύριο και στρατιωτικής κατοχής της Ελλάδος θα μιλήσουμε σε επόμενε εκπομπέ για τα δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε για επέμβαση ξένων στρατευμάτων στη χώρα να είμαστε υποψιασμένοι για το τι μπορεί να ζήσουμε το επόμενο χρόνο, τα επόμενα δύο χρόνια την επόμενη εβδομάδα πάλι έχω μαζί μου τους αφιόφο Έχω μαζί μου τους αθεόφοβους. Η εκπομπή εγώ και ο Πουφ η οποία έπαιζει Η μουσική εκπομπή αναβάλλεται προσωρινά το Γιατί τον έναν τον κάλεσε η μητέρα Πατρίδα ε, Να υπηρετήσει ε, Ο άλλος, ο Πουφ Θα συμμετάσχει θα, θα μετάσχει Στην εκπομπή αθεόφοβοι Θα καταλάβετε πριν πρόκειται Εγώ θα μείνω εδώ να γελάσω Αυτό γίνεται γιατί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 ο Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος Αν τον Ρίσιο, πάρα πολύ συμπαθής Ο Φούχτελ Πάρα πολύ συμπαθής Είμαι που πολύ Είμαι είναι σα λέω λοιπόν εδώ ότι αυτά είναι, είπε ο Τζιμ, είπε ο Τζιμ, απόλυτος το Έσπαγα αυτά τα γαφία που πάσχουν μέσα! Λελίδι, Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί και αν είναι τέτοια τα ρούχα σας. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Μια απάντηση θέλετε να μου απαντήσετε? Δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, που είναι αυτές οι κλεκμένοι από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους. Επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Σίμεν,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 Wer wird bei der Laterne stehen, mit dir Lili mit dir Lili Marleen. Wenn sich die später nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir Λελήμα νετήρια. Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλώ. Ξένη κατοχή. Είναι, είναι στρατιώτες ξένη Με γραβάτα πρόεδρο. και κουστούμ.